Έχει να ένα μεγάλο Έλληνα, το που είχε στο του Το 1973 ήταν η εποχή εκείνη που επασβολητός έχεις το σύστημα τη Χούντας και να φτεί ένας άλλος κόσμο, ένα μαρδίας κοινοβοτευτικός. Λοιπόν, τότε ο Βαραβέλης ήταν που ρωτήθηκε κάποτε τι θα κάνει τα χρήματα Φτιάχνω, ήταν ήδη μεγάλης πηγή. Ε, θα σα διαβάσω ένα μικρό, πολύ μικρό κειμενάκι. Δεν είπαμε τα γυρατιά που φεύγουν, τα μωράκια που έρχονται, είπαμε, που έρχονται άφελά του να ζήσουν σκλάβοι, να πεθάνουν σκλάβοι σε ένα κόσμο ελεύθερων αφεντάδων. Να του μαθαίνουν η σκλαβιά, η σκλαδιά του είναι χρέο εθνικών και σοφία του παράγραφου. Πότε θα αναστηθούνε σκοτωμένοι, όσες βαρμέλες. Ε, μετά από αυτό, Πάμε σε ένα τηλεφώνημα. Ζήτησα από τον αγαπητό καθηγητή κ. Κωντογιώρη να είναι κοντά μα σήμερα. Σε αυτή την κρίσιμη μέρα, σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία, όπου η Ελλάδα, δεν ξέρω τι να πω, παραδείχτηκε, χαίρεται τι κάνει. Κύριε Κωντογιώρη, καθηγητή, καθηγητά, καλή σα μέρα. Καλή σα μέρα, Γκέψιλεκ. Ήθελα να ακούσω έτσι τη φωνή σα, να ακούσω την άποψή σα σήμερα. Και μαζί με εμένα και οι εκλογέ μα εδώ στην Κρήτη. Είναι μια μέρα συναδιακή. Πώ τη κρίνετε εσεί. Ε, είναι όντω. Ε, αλλά είναι και ένα κρίκος σε μια αλυσίδα που ε, υφαίνει την καταστροφή της χώρα στην κάθοδο στον άδειο όπως λέω ε, και η οποία ε, δεν ε, θα σταματήσει εδώ με κανένα τρόπο γιατί όλο το σύστημα, η πολιτική που ακολουθείται για την ε, υποτιθέμενη έξοδα από την κρίση είναι φτιαγμένοι με παλαιά ελικά, Ο παλαιοκομματισμός σε όλα, όλες του τις διαστάσεις και αναφέρομαι σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις, καλά κρατεί από τον πολιτικό λόγο, βλέπετε τις άγωνες και ξύλινες εντελώς αντιπαραθέσεις ε, στα μέσα ενημέρωσης ε, μέχρι τον τρόπο που πολιτεύονται που αγωνιωδώς προσπαθούν να κρατήσουν ε, εν ζωή έναν κλειστό κύκλο εξουσίας, αυτόν που αποδίδει έννοια της κομματοκρατίας, που θεωρούν ότι το κόμμα και το κράτος είναι η διοκτησία τους και επομένως πρέπει να συνεχίσουν με τον ίδιο τρόπο. Αν αναλογιστείτε ποιους επιλέγουν για να παίξουν ρόλους σημαίνοντες ε, στη διοίκηση τη χώρα σε αυτή την περίοδο που θα έπρεπε να έχει επιστρατευθεί ότι καλύτερο έχει ο ελληνισμό, τότε θα αντιληφθείτε ε, τη σημασία αυτών που λέω. Ε, επικαλούνται συχνά τα ένσιμα που έχουν βάλει, όσοι αν η ελληνική κοινωνία είναι αργόσχολη και αυτοί έχουν βάλει ένσημα και όχι τις ικανότητες που αντιπροσωπεύουν ε, για να, και που είναι συναφείς με το πρόβλημα το οποίο καλούνται να διαχειριστούν. Ε, ξέρετε, ε, Αυτές τις μέρες πληροφορήθηκα, που νομίζω το πληροφορεί το καθένας που έχει μια μικρή πρόσβαση στις ε, θέσεις εξουσίας, ότι γίνονται αφιδώς διορισμοί. Στην ΕΡΤ διορισαν περί τους 50, από ό,τι λέγεται, με μισθούς ε, 4.500 ευρώ. Και πολλοί από αυτούς είναι και συνταξιούχοι. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή ότι η, η πολιτεία τους είναι ανάλγητη. Ολωνών Ο διαπληκτίζονται, διαγωνίζονται για να ανέβουν στην εξουσία, όχι για να παίξουν ένα ρόλο για τον λογαριασμό της κοινωνίας, για τον οποίο υποτίθεται ότι ε, ανέρχονται στην εξουσία, αλλά για να ε, ικανοποιήσουν ό,τι ικανοποιούσαν και την προηγούμενη περίοδο, δηλαδή ένα πελατειακό σύστημα κλειστών κύκλων ε, συμφερόντων, ε, που βεβαίως... Καμία σχέση δεν έχει με το ζητούμενο, με αυτό που υπάρχει τώρα. Ε, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, ξέρετε. Ε, δεν μπορούν οι άνθρωποι αυτοί και γιατί έχουν πλήρη αλοτρίωση, δηλαδή το μυαλό τους αλλού ε, και στα συμφέροντά τους, αλλά και γιατί είναι ανίκανοι. Δεν έχουν στόχο για αυτή την κοινωνία, δεν έχουν σκοπό και κυρίω δεν έχουν ενδιαφέρον, δηλαδή δεν τους πονάει που βλέπουν μια κοινωνία να είναι διαλυμένοι εξουθενωμένοι και να παίρνει τα μάτια της και να φεύγει. Ε, έχουν ελάχιστη ευαισθησία στο να φορολογήσουν τον άνεργο και τον δυστυχή, αλλά έχουν υπερβάλλουσα ευαισθησία να μην στενοχωρήσουν αυτούς οι οποίοι ε, φοροδιέφυγαν και έχουν συσσωρεύσει τεράστιο πλούτο που θα έπρεπε να, να δημευθεί αυτός ο πλούτος. Και όχι μόνο αυτό... Ε, δεν έχουν ενγράψει τη φοροδιαφυγή στις κεντρικές προτεραιότητες τους. Γι' αυτό και οι περιπέτειες με τις λίστες ε, και τόσα άλλα τα οποία ε, τα βλέπουμε καθημερινά, αλλά δεν τους αγγίζουν. Άκουγα πρόσφατα έναν που του έλεγε, το έλεγε ο διπλανός του ότι, πολιτικό εννοώ, ότι μα εσείς δεν μπορείτε να βγείτε από το σπίτι, είστε σε περιορισμό. Και λέει αυτός, ε και εμείς έχουμε την εξουσία. Με μια φρασίτη τελευταία. Ωραία, να ε, ε, ε, ε, ε, το ακούσω. Αλλά δεν φοβερό. Δηλαδή, ακόμα ε, δεν ε, έχεις ε, μια Δεν τους ενδιαφέρει. Είναι οχυρωμένοι στο φρούριο. Εάν περάσετε από τη Βουλή, θα δείτε ότι είναι σιδερόφρακτοι. Αυτοί οι άνθρωποι τι ολοπαίζουν, τι, τι θέση έχουν σε αυτή τη χώρα, εγώ δεν ξέρω. Γιατί εγώ θα ντρεπόμουν να είμαι προστατευμένο να είμαι εκεί και να είμαι προστατευμένο ε, από στρατό. Ενόπλων ε, προκειμένου να αντιμετωπίσω σύσσωμη την κοινωνία η οποία είναι εναντίον Όχι, θα ήταν κύριε Οικοτοχιώδη ακόμα πιο ντροπιαστικό να είστε σε, ένα, σε μια εξέβρα και να περιμένετε να περάσει η από κάτω και να είστε πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας και να βλέπετε το στρατό με τα όπλα δίπλα σας. Έλλειωσα τεράστια ευρωπείο σένηνας βλέποντα αυτή τη φιλελεύθερη εικόνα, όχι την Ελλάδα. Κύριε Ψιλάκη, πέρυσι προπαραμονή 28ης ε, 28 Οκτωβρίου είχα επισημάνει με πολύ δυνατό τρόπο θα έλεγα τις ευθύνες όλη της πολιτικής ηγεσία, συμπεριλαμβανομένου ονομαστικά του Προέδρου ο οποίος απεδείχθη πολύ μικρός άνθρωπος για τις περιστάσεις και για τη θέση που έχει καταλάβει δεν έχει πάρει ακόμα το μήνυμα μέχρι σήμερα ε, θεωρεί ότι αυτό που κάνει είναι το πρέπον δεν κάνει τίποτε απλώς υπάρχει σε έναν χώρο που αν στο τέλος τέλος τον πουλούσαμε ή τον νοικιάζαμε θα βγάζαμε και κάποια χρήματα. Τι ρόλο παίζουν αυτοί οι άνθρωποι. Και διαμαρτύρονται και χαρακτηρίζουν όχλο τον απελπισμένο άνθρωπο ο οποίος δεν έχει κανέναν τρόπο να απευθυνθεί στη δικαιοσύνη, να απευθυνθεί οπουδήποτε και να βρει το δίκιο του. Και απλώς στη συνέχεια λαϊκίζουν και δεν θέλουν να αγγίξουν τα προβλήματα. Ποιους διορίζουν, γιατί διορίζουν τόσο πολύ προσωπικά έμπιστους ανθρώπους. Ποια είναι η έννοια του δημοσίου χώρου, δικός τους είναι ο δημόσιος χώρος, το κράτος. Γιατί δεν ανοίγονται στην κοινωνία, τι τους απειλεί. Έχουν το κράτος δικό τους, έχουν το πολιτικό σύστημα δικό τους. Ας βάλουν και μερικούς να δουλέψουν, ο όφελος δικό τους θα υπάρχει. Ξέρετε, πολλές φορές μου τίθεται το ερώτημα... Ε, Πώ μπορούμε να βγουμε από τη λύση, απ το προ, απ την, να, βρούμε, να βρεθεί λύση και να βγουμε από την κρίση ε, και ακούω πολλού να ψάχνουν για εμπνευσμένη ηγεσία. Δεν υπάρχει τέτοια λύση. Δεν υπάρχει τέτοια λύση παραμόνων εάν καταρεψει το σύστημα. Η οποιοδήποτε θα μπορούσε να αποτελέσει μέρο αυτή τη εμπνευσμένη ηγεσία, όπω λέγεται σε εισαγωγικά, ε, θα έπρεπε να. Έχει ελεύθερο το έδαφος για να μπορέσει να κυβερνήσει. Διαφορετικά θα γίνει όμοιρος των ιδίων αυτών ανθρώπων. Και ή θα προσαρμοστεί, θα εναρμονιστεί ή θα τον εκβράσει το σύστημα. Επομένως όσο αυτή η κομματοκρατία, το σύστημα που μπορεί να ενσωματώσει μόνο σκουπίδια στην ηγεσία, δηλαδή ό,τι χειρότερο έχει να αντιπροσωπεύσει την Ελλάδα της ασχήμιας, τόσο η κρίση θα βαθαίνει. Και θα δούμε και άλλα μέτρα, δεν είναι τα τελευταία. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Γιατί στο τέλος-τέλος, κύριε -τέλος, Ψηλάγκη, ας υποθέσουμε ότι η Ευρώπη, η Τρόικα, για δικούς τους λόγους, αποφασίζει να δώσει χρήματα στην Ελλάδα. Πού θα πάνε αυτά τα χρήματα, εάν έχουμε τους ίδιους μηχανισμούς, οι οποίοι θα έρθουν να τα διαχειριστούν και τους ίδιους ανθρώπους. Στην τσέπη τους δεν θα πάνε. Ό,τι γινόταν και στο παρελθόν. Αν βλέπουμε στο μέσο της κρίσης να γίνεται ακριβώς αυτό ως διαχείριση της πολιτικής, να τα σκάνδαλα να υπάρχουν, οι πελατειακές σχέσεις να υπάρχουν, οι προσωπικές πολιτικές να, να είναι στο μεγαλείο τους, γιατί να πιστέψουμε ότι αν έρθουν τα χρήματα δεν θα τα ενθυλακώσουν όπως και μέχρι τώρα. Δεν θα πάνε δηλαδή σε άλλους σκοπούς εκτός από τους σκοπούς που θα, για τους οποίους έρχονται. Είναι πολύ ενδιαφέρον το ερώτημα και το βράζει για μια πάρα πολύ λογική βάση, ειδικά εκεί με το θέμα τη ηγεσία, Θα ήθελα να σταματήσουμε εκεί. Γιατί αποτελεί ίσως και το ερώτημα του Καφέλληνα σήμερα. Το τι θα γίνει αύριο είναι το μεγάλο μεγάλο θέμα όλων των ελληνικών καφένειων. μόνο του βουλίου του που μιλιάζουν. Αυτό διότι κανείς πια δεν έχει, δεν, δεν έχει εμπιστοσύνη στο ισχύο πολιτικό σύστημα. Αλλά, κύριε καθηγητά, πώ θα μπορούσε να ξημερώσει αυτή η επόμενη μέρα. Εγώ επανέχομαι στο ερώτημα που σας κάνω μάλλη, το κάνω κι εγώ. Και βεβαίως ξέρω πολύ καλά και την άποψή σας και εντάξει, δεν είναι θερμαγεσία. Δεν είναι έναν ερώς ανθρώπου πάντα και πάντα άλλοι, άλλοι σέντου το χωρό κι άλλοι ε, δημιουργούνται δυναμικοί σε όποια προσπάθεια αλλαγής. Αλλά βλέπετε εσείς λίγο φως κάπου. Κοιτάξτε, μια κατάσταση μπορεί να παγιωθεί, αλλά στο βυθό, στον πάτο του βυθού. Ε, αυτό όμως δεν είναι λύση. Γιατί το ερώτημα δεν είναι μόνο εάν θα επιβιώσουμε με όρους εξαθλίωσης ή πολύ περισσότερο του ποιος πληρώνει το κόστος, τη δαπάνη αυτής της κρίσης, για την οποία οι μόνοι που δεν είναι υπεύθυνοι είναι εκείνοι οι οποίοι την υφίστανται. Αλλά το πρόβλημα είναι που πάει αυτή η χώρα. Αυτή η χώρα δεν έχει ελπίδα... Εάν δεν τελειώσουμε με αυτό το πολιτικό σύστημα, δεν έχει καμία σχέση με αυτή τη χώρα, διότι είναι άλλη ποιότητα της κοινωνίας, αν αυτό δεν το συνειδητοποιήσουμε και ψάχνουμε για εναλλαγές στην εξουσία, να έρθει το ένα κόμμα αντί του άλλου, ή ψάχνουμε για ηγεσία παραμένοντας ανέπαφο αυτό το πολιτικό σύστημα, τότε δεν μπορούμε να ελπίζουμε. Πρέπει να τελειώνουμε με αυτά τα οποία συμβαίνουν σήμερα, να εξαναγκαστούν. Δεν είναι το ζήτημα ποιος θα ανέβει επάνω, δεν χρειαζόμαστε θεούς να μας κυβερνήσουν. Αρκεί να αυτοί οι οποίοι θα είναι σε θέσης ευθύνη να είναι αναγκασμένοι και ελεγχόμενοι διαρκώς ώστε να πολιτεύονται προς την κατεύθυνση του συμφέροντος της κοινωνίας και όχι του δικού τους και των συγκατανευσυφάγων με τους οποίους αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν νοείται επομένως να έχουμε ένα σύστημα το οποίο, στο οποίο ο ίδιος ο πολιτικός να δικάζει και να μην δικάζει τον εαυτό του να κρίνει αν είναι ένοχος ή όχι. Πρέπει η δικαιοσύνη να πάρει άλλες βάσεις, να αποκτήσει άλλες βάσεις ώστε να κρίνει αυτό το οποίο κρίνει και κάθε δικαιοσύνη του σημερινού κόσμου. Εγώ δεν λέω να αλλάξουμε αυτή τη στιγμή. Να μπούμε σε μια διαδικασία να αλλάξει το σύστημα που υπάρχει σήμερα ως προς τη δομή του, ως προς τη φύση του. Αυτά τα στοιχειώδη όμως ζητήματα, για τα οποία οι άνθρωποι αυτοί έχουν αποτελέσει που μας κυβερνούν, έχουν αποτελέσει στοιχείο ανεκδότου σε όλα τα πολιτικά και επιστημονικά τραπέζια της Ευρώπης. Για την αιμονή τους να λαιλατούν την κοινωνία και να μην υπέρχουν καμία ευθύνη. Αυτό δεν πρέπει για τη δική τους αξιοπρέπεια να το δουν. Δεν πρέπει να δούμε μια σειρά από που έχουν να κάνουν με την λειτουργία της δημόσιας διοίκησης. Η δικαιοσύνη δεν πρέπει να δει τον εαυτό της ξανά και να αντιληφθεί ότι δεν νοείται να θεωρεί αυτονόητο ότι ψηφίζει η Βουλή αλλά πρέπει να είναι αναρμονισμένο με το Σύνταγμα. Ποιο μπορεί να διανοηθεί ότι... Εάν εξαναγκαστεί κάποιος και στερηθεί την ελεύθερη βούλησή του να πουλήσει το σπίτι του η δικαιοπραξία αυτή είναι άκυρη ποιος, ποιος θα διανοηθεί να μην την ακυρώσει εάν προσφύγει κάποιος τη δικαιοσύνη γι' αυτό γιατί εδώ που εξαναγκάζεται ο βουλευτής εναντίον των προνοιών του συντάγματο, να παραιτηθεί από την ελεύθερη βούλησή του να Ψηφίσει κάτι το οποίο αντικειμενικά δεν μπορεί να αφομοιώσει, να δει τις επιπτώσεις, να το διαβάσει καν. Όπως είναι οι 800 σελίδες αυτή τη στιγμή του, της, του, του υποτιθέμενου νόμου. Λοιπόν, ε, κύριε κομπηγερδικός, θα είσαι ακρίσιμος. Συμήρχε να σας πω, αφήνω αργότερα εκεί. Στο τι ακριβώς συμβαίνει με αυτή την περίπτωση ψήφιση. Έχουμε καταφέρει μια απόφαση που λέει ότι κάποια από είναι έστω και οριακά που λέει, είναι αντασταγματικά. Επομένως, αναρωτιέμαι ποια δημογραφική κυβέρνηση παγκοσμίως πια θα μπορούσε να προχωρήσει η ψήψη αυτού του συγκεκριμένου σκεκ... νόμου. Το δεύτερο, είπετε το 800 ελιές του γνώρισμα στα 1200 ανς βουλευτής. δεν ξέρω πόσες είναι Οι λεπτές δεν το βαβαίνουν καν να διαβαστώ. Πόσο συνταγματικό είναι να περνάνε. Όλα αυτά σε ένα άνθρο. Και ψηλάκι, πρώτον, ε... Νομίζω ότι υπάρχει ανωτά του δικαστηρίου απόφαση η οποία επισημαίνει ότι κάποιες θεμελιώδεις ρυθμίσεις είναι αντισυνταγματικές. Ως. Τις γράφουν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, παρόλο ότι έβαλε και μία παρένθεση, ομολογεί ότι οι διατάξεις που αφορούν στα εργασιακά είναι εναντίον της επίσημης πολιτικής δηλαδή του νόμου, της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ, κύριε, κύριε, η Ευρωπαϊκή Ένωση παραβίαση, χώρα. Εδώ μας λέει όμως, για να δείτε τις, την συνενοχή των φορέων αυτών, μας λέει ότι προσωρινά μπορεί να γίνει. Μας δουλεύουν. Ε, αλλά δεν χρειάζεται να πάμε τόσο μακριά. Όταν εξαναγκάζεται ο βουλευτής να ψηφίσει με λευκό τρόπο χωρίς να μπορεί αντικειμενικά να διαβάσει ο νόμος αυτός είναι άκυρος από το Σύνταγμα είναι ανυπόστατος δεν μπορεί να εφαρμοστεί πρέπει η ίδια η δικαιοσύνη να επιληφθεί και να θεωρήσει ότι είναι άκυρος διότι δεν είναι αποτέλεσμα ελεύθερης βούλησης Πόσο που θέλω να το θεωρείτε κάποια μορφή δικαιοσύνης είμαστε σε κάποια κλίμακα, κάποια βαθμίδα της δικαιοσύνης να μπορεί να εδώ οποιαδήποτε και ένα ειρηνοδίκης μπορεί αν προσφύγει κάποιος αλλά το, δεν... το, το, το ερώτημα δεν είναι αυτό το ερώτημα είναι τι κάνει αυτή η ανωτάτη ηγεσία είναι τόσο βαθιά εμποτισμένη με τη λογική της υποτέλειας στην κομματοκρατία ώστε να μην μπορεί να σκεφτεί τα στοιχειόδητα τα οποία σκέφτεται ο καθημερινός πολίτης αυτό είναι το ερώτημα γιατί το να τους διορίζει η πολιτική ηγεσία, το αντιλαμβάνομαι, αλλά τώρα δεν μπορεί να τους καθερέσει. Γιατί δεν σκέφτονται ότι στο τέλος-τέλος και για λόγους προσωπικής φιλοδοξίας, φιλοδοξίας, φιλοδοξίας και αξιοπρέπειας να κάνουν μια κίνηση μπροστά, να δείξουν ότι είναι έστω σε αυτό το στάδιο του γύρατος που θα φτάσουν κάποια στιγμή στο τέλος της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας να αφήσουν ένα στίγμα στοιχειώδες. Γιατί δεν το κάνουν αυτό. Δεν αντιλαμβάνονται ότι οτιδήποτε προκύπτει ως προϊόν εξαναγκασμού είτε είναι από την πολιτική ηγεσία, είτε είναι από τον καθημερινό άνθρωπο με βάση την αρχή της ισότητας που είναι η θεμέλη αρχή του συντάγματος αυτού είναι παράνομο, ανυπόστατο. Ε, κύριε Καθηγητά, βρήκαμε ιδεολογήματα όμως εδώ. Δηλαδή, ότι ο κόσμος δεν ψήφισε σε ένα μίτσο που είσαι βουλευτής αλλά εμένα και το πρόγραμμά μου. Ότι δεν δηλαδή θέλ πέρα από τούτου, το πρόγραμμα του το, το παραγωγού του Σιμήνου ε. και όχι είναι η ηλεκτρονική έξοπα να δείτε Και τέξεις. Κύριε Ψηλάκη, ακούστε, αυτά είναι, αυτά είναι ε, ιδεολογήματα και ψευδείς ψευδεί επιχειρήματα. Δεν ψηφίζει κανένας πολίτης συγκεκριμένους πολιτικούς διότι απλώς τους νομιμοποιεί. Ψηφίζει τους 300 ή τους 600, από τους 600 και διατητεύει ώστε κάποιοι να είναι 300 στη Βουλή και κάποιοι στην κυβέρνηση, αλλά τους οποίους έχουν ορίσει οι μηχανισμοί. Είναι πα, κατά παράβαση του ιδίου του Συντάγματος αυτό. Διότι όταν ο νόμο, ο, το Σύνταγμα λέει ότι ε, έχει κανείς το δικαίωμα του εκλέγει και εκλέγεστε, Σημαίνει ότι του παρέχονται οι ίδιοι όροι. Δεν μπορεί είναι αυτό να το ιδιοποιείται το κόμμα και να αποφασίζει αυτό και οι παρέες του ποιοι θα είναι οι υποψήφοι και ποιοι θα μα κυβερνήσουν. Αντιλαμβάνεστε επομένως ότι αυτό το οποίο αποκαλείται σύνταγμα είναι ένα κουρελόχαρτο στα χέρια της κομματοκρατίας, η οποία το παραβιάζει συστηματικά για να χειραγωγεί την κοινωνία. Ανεξαρτήτως αυτού. Μας λένε ότι έχουν πρόγραμμα. Ποιο είναι αυτό το πρόγραμμα. Ποιος δεσμεύεται, ποιος μπορεί να τους δεσμεύσει σε αυτό το πρόγραμμα, ποιος μπορεί να τους ανακαλέσει, ποιος τους έδωσε, ήταν δικό τους σε τελευταία ανάλυση πρόγραμμα, δεν είναι της κοινωνίας. Αν υπήρχε αντιπροσωπευτικό σύστημα, τότε ο εντολέας θα καθόριζε το περιεχόμενο του πρόγραμματος, δηλαδή η κοινωνία. Ξέρουμε κανέναν από εμά που καθόρισε το πρόγραμμα, ξέρουμε την ελληνική κοινωνία να το έχει κάνει, Υπάρχουν τρόποι. Μη μας δουλεύουν λοιπόν ως προς αυτό. Αυτοί είναι Γιάννης Κερνά και Γιάννης Πίνη. Όπως λέει η σοφή η λαϊκή παροιμία. Αυτοί αποφασίζουν τι θα μας πούν και αυτοί αποφασίζουν και γνωρίζουν εκ των προτέρων ότι αυτό που θα μας πούν δεν θα ισχύσει. Διότι το λένε απλώς ως επιχείρημα για να μας κοροϊδέψουν. Κάτι που δεν δεσμεύει δεν υπάρχει, κύριε Ψυλάκη. Εάν είχαν πρόγραμμα... Θα έπρεπε κάποιος να τους δεσμεύει για αυτό το πρόγραμμα. Και αν το παραβίαζαν θα έπρεπε να πάνε στη φυλακή. Έχουν λευκή επιταγή που σημαίνει καθόρισαν τέτοιο πολιτικό σύστημα με τέτοιους όρους που μπορούν να κάνουν ό,τι τους αρέσει και να βάζουν στη συνέχεια εάν η κοινωνία διαμαρτύρεται και το στρατό και τα ΜΑΤ να την θέτουν εκτός μάχης προκειμένου να κάνουν τη δουλειά τους μαζί με εκείνους οι οποίοι τους παρέχουν νομιμοποίηση. Γιατί αυτή η πολιτική τάξη δεν αντινομιμοποίησε από την ελληνική κοινωνία, δεν έχει σχέση με την ελληνική κοινωνία, είναι ξένη και απλώς το όνομα είναι ελληνικό. Το όνομα των κομμάτων και το όνομα των φορέων τους. Έχει, είναι εντελώς ξένη προς αυτή τη χώρα και αυτό προκύπτει όχι από αυτό που δηλώνουν, αλλά από αυτό που κάνουν, από τον τρόπο που πολιτεύονται. Είναι τραγικό να τους βλέπετε να λένε ότι παραδίδουν τη χώρα σε ξένες δυνάμεις, είτε είναι αδανειστές είτε είναι άλλες χώρες, στο όνομα του έθνους. Είναι τραγικό να μας μιλάνε για το εθνικό συμφέρον και να συγκαλύπτουν και να δίνουν αμνηστία σε όλους αυτούς που παρέα μαζί τους προκάλεσαν την καταστροφή της χώρας, και να ρίχνουν όλα τα βάρι στην εξαρθλιωμένη πια ελληνική κοινωνία. Είναι αυτό εγώ, αυτό εγώ, είναι, εγώ, το εγώ. είναι το δράμα. Ναι. Ε, να πούμε προηγουμένως ότι γελάνε. Γελάνε στην Ευρώπη, γελάνε σε επιστημονικό επίπεδο, γελάνε... Ε, αυτό το κοινικό που είπατε. Θα ήθελα λίγο λίγο να μου το αναπτύξετε αυτό. Επειδή έχουμε διαφορετικό τρόπο του σκέπτες και του πράτη σε ευρωπαϊκά ανάλογα από κοινωνία γιατί έπρεπε να σας απολύπω να δε ζητάω την αλλαγή του πρέπει του πολιτικού συστήματος και τίποτα σας θα και να ε, λέω ότι δεν τί τίθεται αυτή τη στιγμή ζήτημα που αυτό θα έπρεπε να είναι το, βέβαια, το αίτημα της κοινωνίας να αλλάξει η σχέση κοινωνίας και πολιτικής άρα να αλλάξει επί το πολιτικό σύστημα τί τίθεται ζήτημα να εναρμονιστούν οι λειτουργίες και ο σκοπός αυτού του πολιτικού συστήματος με εκείνες που έχει το ίδιο πολιτικό σύστημα στι άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Να, να πάψουν να χρησιμοποιούν τη θέση τους ως Υπουργών, Βουλευτών, Πρωθυπουργών για να πολιτεύονται εναντίον της κοινωνίας να λειτουργήσουν τη δημόσια διοίκηση κατά τον τρόπο που λειτουργεί και σε άλλες χώρες ώστε να εξυπηρετεί ένα ελάχιστο συμφέρον της κοινωνίας και από εκεί και πέρα δεν έχω αξίωση να μην είναι διαφθαρμένη διότι όλη η πολιτική τάξη τη Ευρώπη, όλε οι πολιτικέ τάξει είναι διαφθαρμένε. Τα παίρνουν. Και πολλέ φορέ μάλιστα νομιμοποιούν και τη συναλλαγή. Για να δείχνουν ότι είναι και επίσημη, ενίσχυση λέει των κομμάτων. Αλλά εν πάση περιπτώσει όμω α λειτουργήσουν στοιχειωδώ και α πάψουν να τη λιμένονται, να τη λαιλατούν. Αυτό είναι το ζητούμενο. Ε, στην Ευρώπη βεβαίω σχολιάζεται με. Πολύ πολύ αρνητικό θα έλεγα με ανατριχιαστικό τρόπο που αποτελεί την τροπή μας η πολιτεία αυτών των ανθρώπων. Νομίζουν ότι όταν αποφεύγουν να πατάξουν τη φοροδιαφυγή συστηματικά ότι έξω τους χειροκροτούν. Νομίζουν ότι όταν την περίφημη λίστα Λαγκάρτ την κάνουν μπαλάκι για να μην την πιάσουν στα χέρια τους γιατί καίει ε, έξω τους χειροκροτούν επίσης. Νομίζουν ότι όταν έχουν ορθώσει αναχώματα για τα οποία έχουν καταδικαστεί επανειλημμένα από ευρωπαϊκά δικαστήρια ε, για να μην μπορεί να τους αγγίξει η δικαιοσύνη ότι έξω διατηρούν την αξιοπρέπειά τους επειδή τους χαιρετούν επειδή βρίσκονται μέσα στα ευρωπαϊκά σώματα ε, λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως τους δέχονται νομίζουν ότι έτσι γίνονται σπουδαίοι. Είναι αντικείμενο χλέβης. Εγώ τους το ζω, ζω αυτό το γεγονός, διότι βρίσκομαι σε επιστημονικούς και άλλους χώρους στην Ευρώπη και μου εκφράζουν διαρκώς την απέχθειά τους και την απορία τους. Πώς μπορεί αυτή η πολιτική τάξη να συμπεριφέρεται έτσι όπως συμπεριφερόταν στο παρελθόν και που μέσα στην κρίση δεν εννοεί να αλλάξει το παραμικρό. Λοιπόν, να σας πω ένα μήνυμα που μου το αποαγγελθεί η ειδική γλώσσα χάρισε στην ανθρωπότητα δύο πολιτικούς όρους, οι οποίοι σχημαστούν όλοι τα κάτι του κόσμου. Τη λέξη δημοκρατία και τη λέξη πυρεία. Οι Έλληνες επέλεξαν το δεύτερο. Δεν επέλεξαν οι Έλληνες όμως. Κύριε Καθηγητή, θα το ευχαριστήσω. Δεν επέλεξαν οι Έλληνες, τους επευλήθη και ίσω κάποια στιγμή και ψηλάκι θα πρέπει να πούμε και από το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό πώς τους επευλήθη και τους ανάγκασαν με πλήση εγκεφάλ να πιστέψουν ότι αυτή το επέλεξαν. Αυτή είναι πολύ ενδιαφέρον, η πρόκειται η κυβερνήμα, εμεί είμαστε πολύ πρόκειται να σα ακούσουμε και η κατασφορά να σα εκπού. Αν μπορείτε να οπαφέρεται με το σύντομα σε ένα ερώτημα, πάνει το έχετε αποφαστέ είμαστε Ελέκοι άνθρωποι, που ο Ευρωπαίου σκοτειόδη να μας πει πάνω να κάνουμε. Το κάτι να κάνουμε το οποίο πει επανημένα, ένα τρόπο υπάρχει, να εξαναγκαστεί η πολιτική τάξη να κάνει αυτό που οφείλει διότι μόνη της δεν θα το κάνει και οι παραδοσιακοί τρόποι των διαδηλώσεων και των απεριών δεν αποδίδουν συνολικά η ελληνική κοινωνία να δημιουργήσει συμπαγή μάζα η οποία να τους πάρει και να τους σηκώσει να τους διώξουν να τους εξαναγκάσουν ή να αλλάξουν ή να καταρρεύσουν και να φύγουν δεν υπάρχει άλλη λύση θα ζήσουμε το δράμα μας Δυστυχώ το λέω αυτό διότι αυτή η κίνηση της ελληνικής κοινωνίας πρέπει να γίνει στο όνομα αυτού του συντάγματος. Εγώ δεν λέω ενός άλλου συντάγματος. Αυτού του συντάγματος το οποίο το έχουν καταρακώσει, διότι το παραβιάζουν συστηματικά για να μην είναι εναρμονισμένοι με το συμφέρον της ελληνικής κοινωνίας. Ωραία. Τιν τρόπο μπορεί να γίνει αυτό το ξεσήκωμα και το σήκωμα... να του σηκώσει και να, το... να του πάρει το στόμα ακριβώς. Τι τρόπο αυτή η συσσωμάτωση, όπως και και Ψιλάκη, πρέπει να κρατήσουμε άλλη μια ώρα γι' αυτό. Εάν θέλετε, οποιαδήποτε στιγμή, ευχαρίστω να θα κάνουμε ένα ε, ε, ε, μιλήσουμε ε, Να επαναφέρουμε ε, την παλιά μου ιδέα, να την επικαιροποιήσουμε και να δούμε ακριβώς πώς μπορεί κάτι τέτοιο να γίνει. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κατήκη, Να είστε καλά. Γεια σα.